Λέγεται, να σα πω κάτι. Για μένα το θέμα είναι ότι δεν έχουμε διαβάσει καλά την ιστορία μα. Αν περιμένει να τη την ιστορία σου από τα βιβλία τα σχολικά, αυτά κάνουν για χαρτί τουαλέτα. Αν αναλογιστούμε ποιοι τα συγγράφουν. Μπορεί να διαβάσουμε ξεσχολική ιστορία όμω. Ναι, αλλά. Από τα βιβλία που βλέπουν να πολλούνται στην τηλεόραση, π.χ. Κοίταξε να δει. Στα πλαίσια τη ανάπτυξη, δεν ξέρω αν τα άμαθε, κλείνουν και τα βιβλιοπολία. Δηλαδή να, να έρθει σωστή και ανάπτυξη και τώρα. Και... Όχι να υπάρχουν βιβλιοπολία, α πούμε, και να α, διαβάσει κανεί να ξετραγωθεί. Στα... Εάν περιμένει τα βιβλιοπολία και τα έτσι να εκδώσει το 22 και κάτι. Τι άλλη ωραία βιβλία Η ιστορία και την αλήθεια Δεν θα στη βγάλουν φάτσα μόστρα στα βιβλιοπολία μας τώρα Και από τα σκουπίδια έχω βρει ωραία βιβλία ε... Αγοράζεις όντως από την τηλεόραση Του Άδωνη. Άδωνη, κατάλαβα Όχι Ποια τότε Είχα πολύ καιρό να δώλει ο φαίνον τη τηλεόραση και ήθελα να σα πω ότι χθε εγώθηκα πάρα πολύ γιατί έτσι γιατί είδα την άποψη, τη δική μου στην τηλεόραση που δεν τη βλέπω ποτέ. Να μα λέει πιο συχνά τότε. Το παιδί μου δεν είναι πανελλήνει. Έλα, μου έτοιμο το παιδί ότι είναι επανελλήνε, λε και τι θα κάνει. Δεν είναι η Πανελήνηση, η Παναλλήνε έχω πει τι. Η Πανελλήνε είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ ευγία και ανεργία. Ευγία, έλεγεται. Τι θα το κάνει, δηλαδή. Κάθε χόντι το παιδί που του πέφτουν οι τιμέ όλου του βάζει χειμού να πει να αντέξει, να στηλωθεί για να ή να άναγνω με θάβριο. Αι Κοίτα, θα πάει στο παιδαγωγικό που βγαίνει πάντα πρώτα το κουκουέ. Κατάλαβες, αυτό είναι αυτόχος. <laughs> να, εντάξει, Σώθηκε τώρα. Έλα, για. Να σου πω, τι το DNA τους είναι να ψηφίζουν διαμέτρα των Λαλυνών και καλά. Ναι. Δεν υπεντνά. Είπε DNA και δεν υπεντνά. Γιατί δεν υπεντνά. Κατατοχύβ, ε, κρυάδες. Κατατοχύβ. Ε, ναι. Αυτή για τον Υπουργό σου.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 Η φίλη του Τσίπρα ξέρεις, είναι ότι δέχτηκε αυτή τη τηλευητόρα να τους πείτε παιδιά δανείσατε για να πουλήσετε γιατί αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη της Γερμανίας είναι σχεδόν σε μηδέν Αυτό που έχεις να σε νοιάζει και το καλό του Τσίπρα πια πάλι γύρισες Κακός ο Τσίπρας το αποδέχτηκε Α. Αλλά επειδή είναι κο*** είμαστε σε εσείς οι μοσιογράφοι Δεν γίνεται να πείτε πόσο είναι η ανάπτυξη της Γερμανίας σήμερα Και πόσο ήταν η ανάπτυξη της Γερμανίας το 2007 Που πούλαγε αυτοκινητάκια και πόσοι και ξέρω εγώ Και μια πρόταση για παραγγελία. Κάνω. Θυμάστε την ταινία, ο δεσκαλάκουσα ήταν λεβαιδιά, με τον κόσμο Βουτσά και τον Παπαγενόπουλο και τον φυλπίδη, που καναν εκεί το οπεθμίνη των ερωτήσεων και των απαντήσεων που όπου ξέρει και τι απαντήσει το έδινε άλλο. Θα μου πει, την ταινία πει, τι θε να κάνω μια παραγγελία που κάνω σε αυτή την ταινία. Μην χρειάζεται ρε παιδιά. Δεν μπορώ όταν έβραμαι τη τομέα. Γιατί να μπει ο Κυρίτη, δηλαδή, γιατί όχι εγώ. Εμένα που με έχει βάλει στη λίστα ο μάλια. Ποιο παιδί μου, άσαμε ποιο, Αυτό ένα μηδέν. Ποιο. Αυτό του φίσει τα μνημόνια. Λέγε, Τώρα θα μπει ποιο απόλυτο. Ο τελευταίο. Πε μου, αγάπη μου. Αυτό το λαμόγιο, Αυτός ο γερμανοτζολιά, yeah. Αυτός ο Αμερικανό γερμανοτουρκόδουλο. ήπιου χαρακτηρισμού. Για ποιον άλλου του τελευταίου τρει πρωθυπουργού λε. για όλοι είναι. Από... Ναι, αλλά κάπου αναφέρει συγκεκριμένα. Από, από μετά τον το Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα για να μην πούμε και πριν. Αυτό ο Σπρίτζη που βγαίνει και λέει με το ζόρι υπογράφω τα μνημόνια. Πονάω, αλλά τι να κάνω, τα υπογράφω. Δεν τα υπέγραψε αυτό. Τα είχαν υπογράψει οι και πάει να του πάρει και εδώ ξαν το Θα πει στη Σιριζέα λίγα τα λόγια της για το θύμιο, γιατί θα έχουμε διπλωματικό επεισόδιο. Καλά, Μωρή. Τι θα κάνεις? Α, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό με τρομάζει περισσότερο ότι δεν ξέρεις. Τι? Αν ήξεσαι θα τα συγκεκριμένο. Θα γίνει αυτό. Ξέρω να το αναχαιτήσω. Αλλά να Α, μην, μην ξέρεις το με μεσοκάρι. Κρατηθείτε, κορίτσια. Έλα, γεια. Δεν μου λε μου Ρίγέλα, γιατί κάθε κυβέρνηση από το πρωί στο βράδυ. Θα το βάλει στο πρωί. Δηλαδή, σιγά σπήραξε. Συγνώμη Ήσυγνώμη, δεν είμαι συνεχίσει. Ότ είπα. Είπε θα καταργήσει του άλλου φέρου, του κατήργησε και του έκανε μέσω. Είπε, θα καταργήσει το εκάστο και θα φέρει μια σύνταξη για όλου του συνταξούτου, κατρίσκει το κάτω και όχι μόνο το κατήλησε. Το ζητάει και πίσω. Είπε θα καταργήσει τον έφτιαχρο και τον κατήργησε την προηγούμενη μορφή και τον έφερε σε κενό για να είναι πλάσιο. Πόλα με το πρόβλημα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνει. Τώσο θα χάρη. Είμαστε χάστη θα με βάλει Τέλαμε και άλλα. Ε ε ο τόπος αυτό δεν θα πάει μπροστά. Ουδένα χαριστόντομα στο ευεργετηθέντος. Ναι, γιατί αν μας δες κάτι είναι ευεργετημένους. Κι εγώ έτσι και νιώθω. Μια ευεργεσία που νιώθω ένα πράγμα, ένα ευχαριστώ που έχω να του πω. Το πάσα, πήγες να πήγες να πήγες ένα κυρίσιμο. Πήγα, αλλά δεν το πέτυχα. Δεν... Προσπάσαμε να το ανάψω εκεί να του βάλω από το σακάκι, αλλά δεν το πέτυχα. Πήγα σε δάση εκκλησία. Η πρώτη φορά φασιστερά το ολοκλήρωσε το έργο της Να τους χαιρόμαστε Να είναι πάντα καλά αυτοί και τα δυσέγγωνα τους και τα παιδιά τους Να είναι πάντα καλά αυτοί που μας τους φέρανε ναι, ναι φυσικά Εσείς δηλαδή όλοι εσείς Όλοι εμείς Α. Όλοι εσείς όλοι εμείς Όχι εμείς αυτοί και έχουμε μεγάλη ευθύνη που καθόμαστε και έχουμε στο κεφάλι μα όλα αυτά τα ξετσίποτα δουλειά του τσίπρα και όλου του συστήματο του καπιταλιστικού, το οποίο θα μα πατήσει το λαιμό με αριστερά όμω μόνο με αριστερά κοινωνικό πρόσημο έχει ο καπεταλισμό κοινωνικό τώρα. πρόσημο κοινωνικό μόνο κοινωνικό πρόσημο με την καρακώστα που βγήκε και έφτιαξε φυ... του φοροφυγάδε του 670 ευρώ του ΕΚΑΤΣΕ <σχελίδι> τι είναι γέρο τις... το θέμα δεν είναι ότι είναι φοροφυγάδε οι <σχελί> γέροι το θέμα είναι ότι ψηφίζουν όλα αυτά τα χρόνια Καλά του κάνει; Τέλο πάντων. Απλά δεν του το λέει direct ότι αυτό πληρώνετε τη μαλακία του Πασόκ τόσα χρόνια που ψηφίζεται Πασόκ και μου Του λέει κάτι άλλο, του το ρίχνει αλλού. Έστω, έστω, να πληρώσουν έστω και έτσι. Βγήκε ένα γραφτόπουλο από τους τεχνικούς του τεχνικού του ΑΣΑ που θέλουν να πουλήσουν τα λεωφορεία. Μάλλον θα πουλήσουν τα λεωφορεία να πουλήσουν και του χρυσταφεί του οδηγού μαζί, ε. Ε, καλά, ναι. Όχι ότι δεν είναι πουλημένοι, ότι, αλλά τέλο πάντων να σου πάρουν ξένοι να τελειώνουν. Ότι αν βάζανε 30 λεπτά το εισιτήριο με τη μετακίνηση του κόσμου που έχουν καθημερινά θα είχε στο τέλο του χρόνου και 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ το εισιτήριο. Γιατί λοιπόν το εισιτήριο το έχουν ακριβά, γιατί σκεφτόταν από παλιά ότι θα τα πουλήσουν για να έρθουν ξένη να πάρουν τιμέ όπω έγινε και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 Άρα λοιπόν, γιατί το κάνανε, Για να οικονομήσουν και να τα πάρουνε οι ξένοι. Α, ότι υπάρχει, υπάρχει σχέδιο, σχέδιο Όχι οικονομή. ότι είμαστε μπαχαλό, υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτά. Α. Ε, βέβαια υπάρχει. Κατάλαβα. Σχέδιο. Να σε καλά. Να σου πω, ρε Καραγκιοζάκο, για τα θύματα τη κρίση δεν έχετε κάνει μια εκπομπή. Ναι, ναι, δεν ασχολούμαστε γενικώ καθόλου εμεί με αυτά. Μπράβο, ναι, Ήταν ένα ζευγάρι Ζέτα και Μιχάλη και είχαν βγάλει το σκάφο Ζένη. Το θυμάσαι. Άσε με τώρα αυτό το ζευγάρι. Τώρα... Αν ήταν μουρατήδε Νίκο, πώ θα το βγάζανε το σκάφο. Δεν μπορώ να σκεφτώ, αλλά. <laughs> το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ζευγάρι πλήττεται από παντού. Δεν σα αφήνουν. Θέλουν να ορθοποδήσουν Είδατε, και κάτι παλιολεφτά βρήκαν τώρα αυτινού του, του, του μη και του ζητάν 3,5 εκατομμύρια νομίζω Φοροδιαφυγέ είχε κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώ πάνω από κάτι συναυλίε τρώει. Μα κοίε δεν αφήνει τον άνθρωπο τον καλλιτέχνη, α πούμε. Η μάνα μου έβλεπε τη λάμση και μου έβλεπε Εκεί το βράχο μου λέει τα βλέπει και οι κλόσοι έχουν προβλήματα. Μου λέγε Μπα, τώρα αυτό μου δημιουργεί και ζει. Αυτό ο μάρκα αποστόλου θα πάρει τα μου να τα πει στη μάνα του και στον πατέρα του. Έτσι μιλάνε στο σταθμό. Αποστόλη, όχι αποστόλου και το λέει και στη μάνα του και στον πατέρα του. Ε. Τα λέει και στη μάνα του και στον πατέρα του. Εσύ τι ζόρι τραβάτε. Είναι κανάλι αυτό ή αρκι. Αυτή είναι η γλώσσα που σας αξίζει λοιπόν, γιατί έτσι μιλάτε σαν δεν τρέπεστε, βρωμώστο με. Είσαι και στον πατέρα του. Ο πρέσβης είσαι, μ' ακούς? Ρε φίλε, θα σκάσω. Σκάσετε! Ρε φίλε, χωρίζει η, η Αθηνά, ο Νάσυρε, για όνομα του Θεούρε, δεν έχει ακούσει τίποτα, ρε. Πάει! Και αυτή? Για το όνομα του Θεούρε, παιδιά. Το κλαπτήρι, τον Εργέννηθον και αυτή? Ναι, ναι, ζωτοχήρα. Ελπίζω τουλάχιστον ο άλλο ο καθήκη. Τζόκε, okay, η παχτία έκανε. Α, ναι, ναι, ο άλλο εκεί, ο Αλογομούρη. Να τη δώσω διατροφή. Ελογικά αυτό το δεν έχει. Τι τα θε, είδε τα πλούτη δεν φέρνουν την ευτυχία, φίλε. Χωρισμένη και η Αθηνά. Μπαρά τη ομα. Πο ξέρει τι. Είμα. Ευτυχώ που υπάρχουν όλοι οι ακροδεξιοί και οι δεξιοί, αυτή δημιουργάνε αυτήν την ανάπτυξη. Ρε θα μειώσουν την ανεργία. Είδες το πλανήτη, καινούριο κόμμα. Σου και αυτό. Νέα δεξιά λέει. 30.000 Αυτοί οι δεξιοί όλοι λέει τι πάνε να κάνουν, λέει. να κάνει τον Τσίπρα να, να 40 χρόνια πάνω. Να γίνει και αυτό όπω το πασό και μια δημοκρατία. Δεν να μην και ξέρω τα οράματα βλέπε ο γεροτοκόρο. Ρε, τράβα τον από την πρίζα. Ποιο κόσμο είναι στου δρόμου και δεν τον πήραμε χαμπάρι. Ο Σουριζέιπ ο κόσμο. Εσύ δεν είσαι στον α, δρόμο. Αυτοί που είναι στο δρόμο δεν είναι κοψοχέρι, δεν είναι απλά καψό. Mm. Δεν ψηφίσανε ποτέ του Σύριers. ο ίδιου ο Σύριers δεν ήταν στον δρόμο, δεν διαδήλωνε. Και σαν τρομοκρατή. κυβέρνηση εννοώ. Δεν διαδήλωνε το κόμμα κατά τη κυβέρνηση. Μα τρομοκρατήσατε τα χειρότερα μέτρα, το έτσι. Έρχεται η ώρα. Ενώ είναι τα καλύτερα μέτρα. Και ο κόσμο ήταν όλο την Κυριακή στις καφετέρειε και γλεντούσε την πύρα και το χαμηλό ΦΠΑ. Η λογοτομία έχει σε πάει, πάει, να πάει σε σένα, έχει πάει, στις στις πάει, στις πάει, στις πάει στις στις πολύ βαθιά. δούκα του συστήματο. Έχει πάει η σε σένα πολύ βαθιά. Δεν υπάρχει σωτηρία που να κόβεται στα τρία. Είμαι γυμναστερό. Πού σα αγωρινό, τι θα ψηφίσει. <laughs> Πρέπει να μου δεις συγγνώμη εμένα ε. Ωραία, συγνώμη, τι θα ψηφίσει. Α τι θα Δεν μου λε. Πάλι λυπηρόπουλε. Θα σου πω. Τέτοιος μάρικα, είσαι πάλι λιμρόπουλο θα Δεν μου λε, έτσι εμένα που με βρίζανε ο Ενώ τι είσαι δεν είσαι Ωραία! Γιατί καμιά δεν που... τώρα να μου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 Σο, ah. σοβαρά τώρα. Δεν βγαίνει καμιά αδερφή Σιριζάκι να πει ρε παιδιά, συγγνώμη κάναμε λάθο. Ο Σαμαρά και φέρει το ένα δέκατο ρε φίλε. Δηλαδή να, ο Σαμαρά έκανε σωστά. αι παράτα μα αυτά που τρώει τώρα ο λαό και βγήκαν όλοι και οι και όλοι και έχουν μετανιώσει και χτυπιώνται και όλα αυτά. Δεν βγαίνει ένας να πει μια συγγνώμη να πει παιδιά, κάναμε Ζήτησε εσύ Στο Σαμαρά με του ακροδεξιού. Α, έλαντε. Γιατί είμαι παθή, γι' αυτό. Και εγώ σου είπα: από... Έχει καταλάβει πλέον, μετά από τόσο καιρό που μιλάμε, ότι δεν είμαι φανατικό. Είμαι στη μέση. Δεν ήμουν ούτε με Νέα Δημοκρατία, παλιά ήμουνα με το Πασό. Είμαι στη μέση. Είμαι είσαι άλλα ντάρα τη Παρασκευή στο αλλαντά, αλλαντς, Γάλα. Όχι, λάθο κάνει, μα. Έμε με την ισότητα και την ισονομία και τη δικαιοσύνη και τη, δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Με αυτό είμαι. Και νομίζω ότι σήμερα πλέον είναι πάρα πολλοί Έλληνε, έτσι, που έχουν επιβδύσει από όλα αυτά τα μπάσταρδα τα κομματικά. Για μένα είσαι 1,5 μα. Ε, δηλαδή ένας και μισό που λέμε Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι για την Ελλάδα Όχι oh, ποτέ δεν το πίστευα Αλλά πίστευες ότι οι προηγούμενοι μπορούσαν να κάνουν κάτι για την Ελλάδα Θετικό εννοώ Στη ζωή κακά τα ψέματα διαλέγεις από τα, όλα τα κακά το μικρότερο Πάει, Ο Σαμαράς ήταν το μικρότερο κακό Βεβαίω! Θα με τρελάνεις Αποδείχθηκε να... Τώρα καλά. Δεν έλεγα να πείτε τίποτα κανένα. Αυτή τη στιγμή έτσι με αυτή την που έχουν βάλει ο λαό ο κακομοίρη ότι ήταν μαζί τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι ήταν οι καλύτεροι όμω ο το ότι θέλουμε να έρθουν ξανά οι προηγούμενοι με καινούριο μανδύα. Αι παράτα μα. Καλαμένει όλοι. Οι προηγούμενοι μπορεί να μην ήταν οι καλύτεροι αλλά ήταν οι καλύτεροι σίγουρα από αυτού. Το χαμπάρι. Ναι, καλά καλά. Εντάξει. Δηλαδή αν οι προηγούμενοι ήταν στη σημερινή συγκυρία δεν θα κάνουν αυτά. Θα κάνουν πιο soft πράγματα. Α, το και... ίδιο θα ήταν απλά δεν θα έλεγαν την αριστερή. Πάντω είσαι πολύ ωραίο να πούμε σε Είδα πάνε εκεί με την κουσταλλίτα σου. Σα κα... ευχαριστούμε. Έχω την αίσθηση ότι με καλακώνει. <laughs> Αλλά καλά κάνει. Κάρηκα που τα είπαμε. Φιλίκα. Και εγώ, φιλιά στα Κολομέρια.